όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. <Καινι> και <φυσίλες> <Καινι> και <φυσίλες> Ότι πολλά παρά των οικονομάχων εγράφησαν πονήματα κατά Ορθοδόξων, τούτο πιθανότατον. Ουδέν όμω διεσώθη, πλήν την ονειάμβων, ουσπαρενέβαλεν εν τη συλλογή αυτού, ο εκδότης των επιστολών Θεοδόρου τους του Δήτου. Και το πόνιμα, σχόλια του Ευναπίου πρώτηνων ετών, εδημοσίευσεν ο φιλέρευνος Μπουασονάντ, ποιημα σατυρίζων την πίστην εις τα λήψανα των Αγίων και Μαρτύρων, και λίγα αστείο την μανίαν γλυψανοθήρου τεινό Ανδρέα Μοναχού. Τον συγγραφέα της Ατήρα, ο Γάλλος Ελληνιστή, νομίζει γραμματέα Αυτοκράτο Ρώστινο Αγνώστου. Ημίς δε ευλογοφανέστερον το ποίημα αποδίδομεν ει τον Χριστόφορον, επίσκοπον Μιτιλίνη, ακμάσαντα βέβαια κατά τον οικονομαχικόν αιώνα, παρενείρομεν δε αυτό καθ' ολοκληρία, ω και αυτό, και δισεύρετο. Ή δα λυθεί συλλόγη ουκίδα, κλιν και πίθου είμαι, ω σφόδρα χέρι, ο μοναστά και πάτερ, ή τη σε σεπτίς δεξιούτε λιψάνη, ανδρών μαρτύρων ή σεβαστών μαρτύρων, θίκα δε πολλά λιψάνων θείων έχει, ασ εξανίγων τη φίλη σου δεικνύει. Του προκοπίου μάρτυρος χίρας δέκα, Θεοδόρου δε πέντε και δέκα γνάθου και νέστορος μεν άχρη των οκτώ πόδας, γεωργίου δε τέσσαρας σκάρα άμα, και πέντε μαστούς βαρβάρας αθληφόρου, και νυν μεν τα δώδεκα βραχιών, του καλλινίκου μάρτυρος Δημητρίου, νυν δαφ καλά μου σήκωσης σκελών όλων, του παντελεήμονος, ο της Λέγεις δε πίστη ταυτα πάντα λαμβάνειν, ού καμφιβάλλον, ού καπιστόν Εδώτε πολύν τη σκιβωτή Και προσκυνήσω σόντα Χριστού μαρτύρων. Βαβέ ζεούσις πίστεωσής, Ανδρέα, Ή της επίθυ τους μεν αθλητάς ίδρας, Τας μάρτυρας δε θύρας ή Τους μεν κεφαλάς μυρίας εκτιμένους Τας δάφγε μαστών πλήθος ως περί κίνας. και προσιχθήνε τράπη Νέστορο μάρτης οκτάπους και προκόπιον εἰ ειδικνύει, βριάρεων πομόντα χειρών πληθύει. Λέγεις ο εμνός και θέκλας της πρωτάθλου, οδώντας εξήκοντα φεύ πλάνης έχην, και του μεγίστου προδρόμου λευκάς τρίχας. Αυχής δε και εσύ, πάσασος νινεπρίο, εκ των γενείων των σφαγέντων νηπίων, εν βυθλεέμ πριν της Ιουδαίας πόλη. Φάσκεις δε τη μάντα αυτά, πιστής νόμος ο πίστης ορθή, πίστης συνθρακωμένη, ή τους πατρώους ού καπαρνείτε νόμους, των μακαβαίων το ζέων μιμουμένη. Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, Κύριε Λέησον, αντιλαβούς όσον Λέησον, Διαφύλαξον ημάς ο Θεό Στη συγχάρητη Κύριε Ιησό Ο πίστη, ουκ έχουσα ουδένα Τάξης ανατρέπουσα και φύσις μόνον Νίν μεν γυναίκα δικνύουσα πρεσβήτην Ήλιν σχούσαν εξικοντάδα Νίν δάφυγε λευκένουσαν την κόμην νέο Και νυπή εις διδούσα πλάτη. Και ταύτα πιστός, ως αληθή προσδέχει, δέχει, και χρημάτων νέμισιν ιδέως δέχει. Ουκαν για τη λήψη σε πλήθο λυψάνων. Έστε γαρ, έστε έτη πράσις, έως ανοιχήσεις σάλπιν σε σχάτι. Ενούσα ταύτα, και συναθρίζου σάπος, άφθαρτον η σύμπηξη άλλης ουσίας, σφίγγουσα τα πριν σκορπισμένα, πνοήν διδούσα πάσιν εκπεπνευκώσιν, και πάντα στη το βήμα συγκαλουμένη, το φρικτώνοντα βήμα και φοβούμενον, ενώ περ αυτό πράξιο ουκεν Θέου ορθός υπόσχηση αξία τη μορέν. Ανθόν παρνόμισα ούτε αφρόνο, ω τα ή ασεπτών μαρτύρων ονούμε ώστε και κατακλείων πίθο. κι και το σούτον εκενήσουν χρυσίον Έξεστηκε γάρ δωρεάν σε λαμβάνει Προς τους τάφους τρέχοντα τους εν τη πόλη Ήπερσι μισθόν ουκ ομίζες ονοστά λέγεις Όνωστα πρήκα λαμβάνεις πνημάτων Ήθι προς εξόνησιν ιδέως ήθι Ράον άπαν Ή τους τάφους άπαντε συνεκροπράτε Έγω γετίνιν τούτο θαυμάζει έγνον Πόσουκ απιστής τις πράτε των οσταίων Τουν δε και προσινό προσδέχει, άπαντας αυτούς και με θηδονείς όσεις. Ήκουσα δ' αυτός, πρόστινος τορσών φύλων, ως γνούς πλάνος της πίστεως το ζέων, ωστούν προβά του μυριέων λαμβάνει, άπαν δε κύκλο βάμα τη χρήσα κρόκου, και θυμιά σα και περιστή λασάμα, πρόσισινευθείς και διδοσίσι λέγον, ωστούν υπάρχει τούτο μάρτυρος πρόβου το δίν προβάτου μάλλον, αλουχή πρόβου. Δι τη γαρούν σε χρυσίνον εκέδεκα, λαβήν τη χρήμα ο νοήθης πάτερ, εκπίστεως και τούτο ποιήσα στάχα. Πολύ γαρέστη πίστης συ και λίαν και μη δυνηθεί και μεθυστάν την κτήσην, όπου γε μικρά πίστης ακρευνεστάτη, ως κόκκος συνάπεο, ο Χριστός λέγει, όρη μεθυστάν ευκολότερον σθένε. Πλην αλεπισέ Πιστών έγνωση άκρων, ού καμφιβάλιν, ου δε διστάζειν όλο προ τα δώσει θέλοντα τας τον λιψάνων, παρέξω μέση πρίκα χρήματι Ενώχ τον αντίχειρα του Τρισολβίου και γλουτών αυτών ηλίου του Θεσβίτου. Βούλη παράσχω, λιψάνει του τη άμα και δακτυλώνσει Μιχαήλ Αρχαγγέλου. Έστε, παράσχω τούτων εκχώνων έχουν. Μόνον σύμη πίστευε, τα λαμβάνον, ω Ισί τούτων ον εγώ διδού λέγω. Δόσο συναυτή και βραχή πάτερ μέρο του Γαβριλσι, του Μεγίστου των Νόων. Εκ πριν την πόλη, Πτεροροειεί εξανέπτη εξανέπτυπρο πόλων. ήχδισαν ουκ εκήθεν όδε τα πτύλα. Εγώ δε ταύτα πάντων έχω νεσχάτο, και εσύ παράσχω πίστελ ψανόν φίλε. We αλλού και εκείνον με των κριτώνων, ούτως επιστεύοντα προς ταύτα βλέπων, τον ιδίνοντος εν μοναστής Ανδρέαν, δώσω δέσι κακίνης ουν προθυμία. Ενό χερουβήμ τριών ομάτων κόρες, και της φλογίνης χείρα ρομφαίας μίαν, ειν εξανάψας εν μέσω των λιψάνων, άλλου παρα αυτήν ουδε λίγνο. Φλόξουσα και γαρ ήδε και εκφέρει και πάνταν η καφώτα λαμπρών αστέρων. Έξι σε εκείνην τη γαρούνση και λίγνων, Και λίψανον κάλλιστον είπε τι άλλο. και πάντα ταύτα πρίκα και χωρίς πόνου λυπής συνάψας σίς απείρης λιψάνης, φύσις με πρώτον του χορού των σων φύλων, ευεργέτην καλών με πάντα των χρόνων. Ούτω γαρέστην, ως περίμε και πρέπον. Απογραφεύσι ταύτα των βασιλέων, ο Χριστόφορος, ον και γιγνός κινέχης, εικόν του νεό προτασίου, αμφαυτό θυμίτο στρατήγιον πάτερα, ποθών δέσε γνώριμον σχήν και φίλων όσαν γελό είναι ιδέος καθημέραν τον θλίψε ο φάρμακον φάρμακο μέγα. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.